Σαν σώματα ωραία νεκρών που δεν αγέρασαν και τα με δάκρυα σε μαυσολίο λαμπρό με ρόδα στο κεφάλι και στα πόδια για σε σεμιά, έτσι επιθυμίε μοιάζουν που επέρασαν χωρί να εκπληρωθούν, χωρί να αξιωθεί καμιά τη ειδονή μια νύχτα ή ένα πρωί τη φεγγερό.